ΛΟΑΤΑ 101,5 FM στέρεο ΛΟΑΤΗ κυρίες και κύριοι Ωραία εκπομπή έχουν Ιδήσεις έχουν, σχόλια έχουν Τραγούδια έχουν Τυράστη κυρίες και κύριοι Τώρα και στην πόλη σα η καλύτερη εκπομπή Πάρε στον τυχού και δεν θα χάσει Καθαρίζω υπόγεια Καθαρίζω ανώγεια οι κόμματα καθαρίζουν κερία Στον τοίχο, τώρα και στη σας, ράστοι, κυρίες και κύριοι, κράδιου ένα εκπομπή, δώρο ένα χειρό Στον τείχο, η καλύτερη εκπομπή τη ανθρωπότητας. Κυρίε μου και κύριοι καλώς ήρθατε στον τοίχο Καλή σας ημέρα Εδώ είμαστε να κάνουμε παρέα καμιά ωρίτσα Γιάννης Λαζάρου εδώ 2681 4060 Για τις δικές σας παρατηρήσεις 2681 6 81, 4, Κυρία μου και κυρία μου, καλημέρα σε όλου του φίλου. Ευχαριστίε στα ραδιόφωνα που μα κάνουν την τιμή να, να μεταδίδουν, στου φίλου στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρια, στην Άουσα, στην Τολεμαίδα, στην Κοζάνη, στην Αλεξανδρούπολη. Κατσένα δω, στου φίλου στην Κρήτη, την Άνω Κυψέλη, στον Γκίζη. Καλή σα μέρα. Τι κάνετε εκεί η παρεούλα, πως τα βλέπετε, σωθήκατε <Τι> Σε όλους τους φίλους λοιπόν που είναι συνδεδεμένοι μέσω ιερού Ιντερνεδίου Αλλά και από αέρος-αέρος να έχουνε καλές στιγμές <Τι> Καλημέρα ολόκληρη είναι λίγο δύσκολη <Τι> Καλώς ήρθατε λοιπόν κυρία μου και κυρία μου στην καλύτερη εκπομπή της ανθρωπότητας Όπως λέει και το σήμα Άιντε τώρα να μας ακούσουν οι εξωγήινοι και να μας πάρουν σοβαρά Λέμε τώρα Λυπόπουλες Κυρία μου και κυρία μου Ενώ η Ελλάδα στενάζει από την αγωνία Λοιπόν Αν θα πετύχει η πλαστική Στις ραγάδες της Ελένης Αν το ξόβιζο Το πρωί θα είναι στιμένο Το βιζί θα κουνιέται καθόλου να μην φαίνεται μπίτια για μπιτ αν ο κόλλος της κυρίας στο Instagram βγήκε στρογγυλός ή πεσμένος Μεγάλες οι αγωνίες που έχει ο ελληνικός λαός κυρία μου και ο κυριέ μου η... Η... Η... Η... Η... η θεατρική, πώς να την πούμε δεν είναι θεατρική παράσταση Προσβάλλουμε και το θέατρο αλλά επειδή έχει καθιερωθεί έτσι Λοιπόν το... η Σουργελιάδα να το πούμε έτσι που ονομάζεται διακυβέρνηση της χώρας συνεχίζεται Θέλω να τη λίγη σημασία στα τεκτενόμενα των ε, του τελευταίου 24 ώρου ειδικά διότι λέει κάτσανε λέει και κάνανε σχέδιο συμφωνίας οι πέντε κάναν κάνανε γεύμα δείπνο στο Βερολίνο οι πέντε και φτιάξανε πώς το λένε, ε, σχέδιο και απαιτούν σκληρές οικονομικές μεταρρυθμίσεις και άλλες παπαριές αυτά είναι γνωστά. Εκείνο το οποίο δεν σας ενημέρωσε καν, κανένας καμία φυλάδα μα κανένα μέσο μαζικής εξαθλίωσης παγκοσμίω, λοιπόν είναι ότι στο γεύμα δεν ήταν 5, ήταν 25 ε, ποια είναι η σημασία αυτού μισό λεπτό θα σου δώσω θα σου δώσω να το καταλάβεις στο γεύμα λοιπόν ήταν 25 Εντάξει, ποιοι ήταν οι υπόλοιποι είκοσι που καθίσαν να συζητήσουν το ελληνικό θε, θε, θέμα, θέμα αλλά και τις απειλές ε, της ε, Βρετανίας για αποχώρηση και τέτοια. Ποιοι ήταν αυτοί λοιπόν οι υπόλοιποι εικόσι; Αγαπητέ μου κυρία, ε, κύριε και αγαπητή μου κυρία, ήτανε 20 εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής στρογγυλής τράπεζας βιομηχάνων <coughs> μη γελάς. αν θέλεις πλήρη ανάλυση <coughs> αν θέλεις ένα εκπληκτικό ρεπορτάζ για το ποιοι χρηματοδοτούν τη δημοκρατία η Θεοδοσία η Πατάλα δούλεψε και έφτιαξε ένα ρεπορτάζ το οποίο δεν θα βρεις σε καμία φυλάδα κάνει τζιζ, κανένας δημοσιογράφος που πληρώνεται δεν πρόκειται να το βγάλει να, να, δεν το έβγαλε ποτέ Μπε λοιπόν στον τοίχο Και δες με ποιους κάτσαν στο τραπέζι οι 5 πέντε Προχτές Για να αντιμετωπίσουν Για να φτιάξουν τα θέματα που ζητάνε από την Ελλάδα Λοιπόν και όπως είπαμε να αντιμετωπίσουν το θέμα της Ελλάδας και της Βρετανίας Δεν ήταν πέντε λοιπόν Μην ακούς τα, τα πληρωμένα μου μου έδια, Τα οποία λένε αυτά που λένε Ήταν 25. Ποιοι ήταν οι υπόλοιποι είκοσι, μπες θα, του δεις, θα τους δεις και φωτογραφία. Είναι φρεσκότατοι. Και δες λοιπόν στο αναλυτικότατο ρεπορτάζ ότι, δηλαδή αν και με αυτό το ρεπορτάζ δεν πιστεί ότι ο Ιγιέτς και ο πολιτικός σου είναι ένα απλό πιόνι. Ένα απλός, ένας απλό αχυρά άνθρωπος με το παντεσπάνι του προδοτάκος για τη χώρα του, για όλες τις χώρες μιλάμε έτσι. Λοιπόν δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα Λοιπόν, αν δεν πιστείς και με αυτό το ρεπορτάζ Ναι, αν δεν πιστείς και με αυτό το ρεπορτάζ Κάτι συμβαίνει με την ε, ε, νοητική σου κατάσταση την... Κάτι συμβαίνει Μπε λοιπόν στα, στον τοίχο, στα ντοκουμέντα Και δες ποιοι ακριβώς Με ονόματα τώρα μιλάμε, έτσι Λέσαι. Με φωτογραφίες Λέσαι. Χρηματοδοτούν την Ενωμένη Σου Ευρώπη της Τη Δημοκρατία στην Ενωμένη Ευρώπη Τους Προσαμάρα Αμάραδο, Βενιζελο Γιούγκερ, Σούλτς ε, ε, Πολιτικούς Τους πάντες που δηλώνουν πολιτική Σε ένα επίπεδο Εντάξει γιατί αυτοί από εκεί και πέρα Έχουν τα, τα Τις μάντρες Που είναι μέσα, ε, μαντρώνουν μέσα όλα τα κοινωνικά Σα πρόφητα για να τα ταΐσουν Με το κόκαλο από το παντεσπάνι Λοιπόν για να μην κάτσω, τώρα είναι ολόκληρο ρεπορτάζ. Δεν μπορώ να. θέλω όλο το χρόνο τη εκπομπή και βάλε. Εξάλλου είναι άλλο να το δεις με τα μάτια σου και άλλο να στο διαβάζω εγώ. Η Θεοδοσία λοιπόν, να σε καλά, Θεοδοσία, πολύ καλή δουλειά. Μία ακόμη πολύ καλή δουλειά στον τοίχο. Δουλειέ τι οποίε σίγουρα δεν βρίσκεται αλλού που συνεχίζουν τα παιδιά τα οποία δημιουργήσαμε. και μη, εγώ παιδί είμαι έτσι, που δημιουργήσαμε. Αυτή την εφημερίδα yeah, oh, oh. Κυρία μου και κυρία μου yeah. Και ενώ όλα αυτά Συμβαίνουν yeah. Οι θεσμοί λοιπόν Οι θεσμοί Τι απαιτούν τώρα Καινούργια πράγματα μεγάλε Θέλουν επιπλέον Πέντε δις Θέλουν υποχρεωτική ρήτρα μηδενικού ελλείμματος Στα ασφαλιστικά ταμεία Θέλουν Απαιτούν μάλλον, όχι θέλουν, ολοκλήρωση του 70% των όρων του Ισχύοντος Μνημονίου γιατί θα πάμε στο καινούριο. Και μέσα στο 30% θα μπουν οι νέες του, του ισχύοντος Μνημονίου θα μπουν οι νέες μεταρρυθμίσεις που θέλει η κυβέρνηση. Λοιπόν, θα δοθούν 9 δις για τις άμεσες πληρωμές για το Διεθνές Συμπισματικό Ταμείο κατάλαβες, για του μισθούς και ξεκινάμε στο καλοκαίρι η σύνταξη της τελικής συμφωνίας κυρία μου και κυρία μου Δηλαδή ουσιαστικά Λοιπόν για να έρθει το νέο μνημόνιο διαρκείας Το οποίο Όπως λέγαμε χθες Δήλωσε και ο κύριος Τσίπρας ότι το θέλει Και ο κύριος Βαρουφάκης ότι το θέλει Και ο κύριος Γιούγκερ ότι το θέλει Και η κυρία Μέρκελ Πήρε ουσιαστικά μια παράταση τρίμηνη για να έρθει Η ολοκλήρωση Η τελική το total solution Να το πούμε αγγλικά Διότι εμείς και ο Τσίπρας <coughs> Ελληνικά αυτά δεν τα μπορούμε ε, Τα benefits Δεν μπορούμε να τα πούμε ελληνικά Και όλα αυτά τα πράγματα Εμείς εδώ και ο Τσίπρας Λοιπόν κυρία μου και κυρία μου αν αναλογιστή. Λοιπόν, γιατί γίναν ή γιατί γίνονται όλα αυτά λοιπόν, Πραγματικά κάπου Γιατί χάθηκαν τόσες ζωές Γιατί συνεχίζουν να χάνονται ζωέ, Γιατί αυτή η κοινωνία έχει διαλυθεί εντελώς στα εξών συνετέθη πραγματικά δηλαδή εκεί στην άκρη του μυαλού σου, στην άκρη ας πούμε του, της πίκρας σου, κάπως σε πιάνε, πιάνε ένα κλαυσίγελος άμα καθίσεις και αναλογιστείς γιατί γίναν και γιατί γίνονται όλα αυτά λες και στην Ελλάδα δεν ήταν ξεπολιμένα τα πάντα δεν ήταν εδώ οι πολιεθνικές οι οποίες έπαιρναν την παραγωγή όλοι, έπαιρναν το χρήμα όλο μέσω παραγωγής ή εμπορίου και γύρω από αυτό τον ε, ε, ιστό της, του άγριου καπιταλισμού τον οποίο είχε η Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είχε άγριο καπιταλισμό δεν είχε έναν καπιταλισμό ε, πρώτης ε, πως το λένε αλφα όπως είναι ο Καναδάς ας πούμε <Συλίου> περιφερειακά ζούσαν ξέρω εγώ, άνθρωποι, εκατομμύρια άνθρωποι Κάνοντα κάποιο επάγγελμα Μια μικροβιοτεχνία Με τα χωράφια Τέλος πάντων και τα λιμπάνια Λιμπάν. Γιατί έγινε όλο αυτό το πράγμα τώρα Δηλαδή αν καθίσεις και το σκεφτεί, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα όλο τώρα Γιατί θέλουν να μετατρέψουν Ορδές Εκατομμύρια Ελλήνων σε απλά στρατιωτάκια Με ένα μισθό 50-100-200 ευρώ το μήνα Να ζούνε όπως θα ζούνε Σε 5-6 μήνες Υπάρχει ένα μεγάλο γιατί, ένα μεγάλο γιατί. Δηλαδή, αν καλ... κάτσε και σκεφτεί το χρέος της Γερμανίας Της Γερμανίας ας πούμε, το οποίο είναι 3 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά βρίσκει λεφτά και το πληρώνει από πού. Από πού βρίσκει λεφτά και το πληρώνει, από την μουσαντένια πρωτογενή παραγωγή που έχει, διότι όπω έχουμε μεταξανάει, αυτό. Ο γίγαντας με τα γυάλινα πόδια Ο οικονομικός γίγαντας με τα γυάλινα πόδια Ο οποίος κατά περιόδους Μεταμορφώνεται και σε στρατιωτικό γίγαντα Και σκοτώνει εκατομμύρια ανθρώπους Ειδικά στην Ευρώπη Λέγε με πρώτο Λέγε με δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο Και τώρα τρίτο οικονομικό παγκόσμιο πόλεμο Οι μόνο, Ούτε δεν έχει τίποτα Ούτε μαρούλι δεν μπορεί να βγάλει Και όμως, και όμως Κυρία μου και κυρία μου με τις ε, πλάτες κάποιων <coughs> Και με τις προδοσίες Εθνόδουλων ε, Ευρώδουλων με συγχωρείτε Γερμανόδουλων και Γερμανοτσολιάδων Ανά την Ευρώπη Όχι μόνο στην Ελλάδα λοιπόν, Το παίζουνε τσαμπουκάδες Το Το παιγνίδι, Θέλω να το δείτε παρακαλώ δε φίλε Εσύ είσαι καλά Εύκομαι τα καλύτερα. Να είσαι, καλά. Να, είσαι καλά. να είσαι καλά Κοίτα τον εαυτό σου τώρα Και άστα αυτά Είπαμε κοίτα να ξεπεράσεις το πρόβλημα Και μην φουντώνεις Λοιπόν Κυρία μου και γυρία μου Λοιπόν λέγαμε λοιπόν ότι αυτός ο σκατολαός Για τέτοιον πρόκειται Την έκανε μια φορά Αφήνουμε τα, προη... τα προηγούμενα Πριν τον πρώτο παγκόσμιο Την έκανε δεύτερη φορά Και όμω, η σύμμαχοι αυτοί που τον νικήσαν ουσιαστικά λέμε τώρα ε, στο δεύτερο αιματοκύλισμα της Ευρώπης τον βοηθήσανε αυτόν τον λαό να ορθοποδήσει λέει ενώ τα σχέδια για, την, για, για το τέταρτο ράιχ είχαν, ρά, είχαν ήδη ξεκινήσει με τη συμμετοχή αυτών που τους νικήσαν και μετά τους βοηθήσαν και η απορία είναι η εξή. Τι αυτή η τελεία, το έχουμε ξαναπεί, η τελεία, οικονομικά, γεωγραφικά, άστα γεωπολιτικο-οικονομικά τώρα και... Τι, τι τους ενοχ, τι, τι ενοχλεί, ας πούμε, την Ευρώπη, την Ευρώπη και την παγκόσμια οικονομία. Γιατί αυτό όλο το παιχνίδι, Εδώ και πέντε χρόνια τα ίδια είχε και η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, αν θυμόσαστε, είχαν ξεκινήσει τα όργανα στην Ισπανία. Και από εκεί και πέρα δεν ακούς τίποτε. Τίποτε. Το μοναδικό που συνεχίζεται πέντε χρόνια να πηδάμε από τα μπαλκόνια, να πηγαίνουν κάθε μέρα εκατοντάδες στον Κεάδα, είναι τούτο εδώ ο τόπος. Υπάρχει καμιά απάντηση. Μπορεί να απαντήσει κανένας τίποτα. <ΣΣ1> και να έχεις... Δεν συζητάμε τώρα για, για αυτούς τους αχυρανθρώπους οι οποίοι αυτοχρίζονται πολιτική στην Ελλάδα και τους ψηφίζει. να συνεχίζουν το ίδιο ακριβώς έργο Από κει που τα αφήνει ο ένας το παίρνει ο άλλος και το εξελίσσει Πατριωτικό φόρο ο, ο Βενιζέλος Παρακαλώ mm. Ναι, ναι. Come on now. ναι, ναι. The... Δεν νομίζω. Ε, αγαπητέ μου, μου λε τώρα ας πούμε, ε, να είναι γέφυρα για την Ανατολή. Κοίταξε, μα δεν βλέπει όλο αυτό το κόλπο με, τον, ε, με το Ισλαμικό κράτο που στήσανε. Τι γέφυρα, αφού ό,τι θέλουν να ένα κόλπο εκεί με το Ισλαμικό κράτο. Και πάνε, βάλε, θα φτάσουν στην Κίνα να δουν. Ξέρω όπου θα φτάσουν. Δεν είδε, βγήκανε και τα τέτοια. Ποιοι του βοηθάνε. Ποιοι... Καλά, το φράμα φάνηκε από όταν ξεκίνησε η Αραβική Άνοιξη. Αλλά ξέρει ποια είναι η πλάκα ότι το Γιουργάκη του Παπαντρέου που έφερνε εδώ όλα τα πρακτοράκια της Αραβική Άνοιξης και τα βράβευε στο Σύνταγμα, δεν τον ε, αναφέρει κανένας, <Τι> το θυμόσαστε που έφερνε εδώ τα πρακτοράκια της Αραβική Άνοιξης και τα βράβευε τα, τους Αιγύπτιους στο Σύνταγμα το ξεχάσετε αυτό, βέβαια τα ξεχνάτε όλα. <Τι> το θέμα λοιπόν είναι ότι έχει μπερδευτεί ο εγκέφαλός μας ένα μεγάλο γιατί πλανάτε και σα, αυτό το γιατί απασχολεί ο ελάχιστους οι άλλοι καθισμένοι πάνω στο μισθό και στη σύνταξη και στα, στα benefits που λέει και ο κύριος Πρωθυπουργός βλέπουν γλυκιά αυτή τη ζωή της ανελευθερίας, της αναξιοπρέπειας της, της ξεφτίλα της καθημερινής και νομίζουν ότι ζουν εντάξει όπως θα έλεγε και ο, ο, ο Αλίστου ε, Μπαχογιάννης στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν διέξοδα λοιπόν έτσι λοιπόν κυρία μου κυρία μετά αυτή τη σουργελιάδα που ζήσαμε στο τραπέζι των 5 που ήταν 25 you Παρακαλώ some, buddy, baby, oh, <laughs> ναι, ναι ναι ναι Ναι ναι σωστά <laughs> Ένα φίλος που διάβασε το ρεπορτάζ της Θεοδοσίας μου λέει μετά το ρεπορτάζ που είδα στον τοίχο μου λέει ε, στη δημοκρατία ε, πραγματικά δεν υπάρχουν αδίέξοδα. Υπάρχουν πολύ καλοί χορηγοί. Λοιπόν, ε, βέβαια ε, μεγάλε, Πώς θα τσουλήσουν όλα αυτά τα. αυτέ οι ιστορίες Λοιπόν, μετά από αυτή τη σουργελιάδα, λοιπόν, το γεύμα που ήταν 5 αλλά ήταν 25, Λοιπόν, μετά από το τι απαιτούν οι θεσμοί, ε, Σπευσμένα, λοιπόν, ο καπετάν είναι καλεσμένος του Γιούγκερ, ε, παιδιά, είναι. Δηλαδή δεν μπορείς να γελάσεις πια Δεν μπορείς να γελάσεις Υπουργοί Χωρίς υπουργεία Δεν κάνουν τίποτα η Υπουργοί των εξωτερικών Σε ταξίδια και σε χορούς Όλη μέρα Ο, Γιούγκ, ο Γιούγκερ λέω, Ο Τσίπρας, Το ίδιο είναι Σε τηλεδιασκέψεις καθημερινές ε, Και σε ταξίδια Να βρεί το Γιούγκερ και τη Μέρκελ οι αληχταράδες τα σαπρόφητα των κομμάτων καθημερινά στις τηλεοράσεις να αληχτάνε και να λένε τις ίδιες μαλακίες να το πω έτσι και κανένας μα κανένας από όλους αυτούς τους αχυρανθρώπους δεν ενδιαφέρεται για το πραγματικό πρόβλημα των ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν μεροκάματο θα σας κουράσω θα τα ξαναπώ δεν έχουν καλά ασφάλεια Ξέχασέ την Στέκονται στις ουρές Για να διεκδικήσουν Τα φάρμακα της χημειοθεραπείας Οι νευροπαθείς έχουν βαρέσει ε, Πώς το λένε το κεφάλι του στον τοίχο οι, οι άνθρωποι Οι συνάνθρωποι μας Των οποίων έχει χτυπήσει η πόρτα Κάποιο πρόβλημα Υποφέρουν Και τούτοι εδώ λοιπόν Περνάνε καλά Πραγματικά δηλαδή διότι το ευχαριστούνται και με τη δυστυχία του άλλου το έχουμε ξαναπεί Έτσι λοιπόν κυρία μου και κυρία μου εσπευσμένα λοιπόν μεταβαίνει ο κύριος Τσίπρας στι Βρυξέλλες τον κάλεσε ο Γιούγκερ για σπληνάντερο λοιπόν για να κάνουν λέει πολιτική διαβούλευση ακούστε τώρα σας παρακαλώ πάρα πολύ και, ελάτε και κλάψτε κι εσείς μαζί μας εκεί λοιπόν αφού θα μιλήσουν οι δυο τους μετά θα κάνουν τηλεδιάσκεψη πάλι με το σκληρό πυρήνα της Ευρώπης των δύο ταχυτήτων τη Μέρκελ και τον Ολάντ αυτό λοιπόν το πράγμα κυρία μου και κυρία μου ο κύριος Τσίπρας το χαρακτηρίζει πολιτική λύση το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα αυτό το πράγμα λοιπόν το χαρακτηρίζει πολιτική λύση αν αυτό είναι πολιτική λύση εμείς καταλαβαίνει, Είμαι θα η Μόνικα Μπελούτσι Η οποία με τάνκα Θα εμφανιστούμε στον Άμος Στη Μύκονο Εντός του 15η μέρου Και Εκτός του ότι μας δουλεύουν Οι εντόπιοι κυρία μου και κυριέ μου Παρακαλώ Χαίρετε Είναι τραγικά πράγματα αγαπητέ μου όπως το λες Παίρνω εντολή από το, απ το Γερμανό Να κάνω εδώ Εντάξει ακούστε τώρα Προσέξτε Το πριν δημιουργήσουν την Ευρώπη των δύο ταχυτήτων Τα έχουμε μα τα ξαναπεί, Είχαμε βάλει εμείς ερωτήματα και απορίες Γιατί ε, Εμφανίζονται και Μιλάνε συνέχεια ε, Τα δυο κοπρόσκυλα Μέρκελ και το τσιράκι της Ολάντ Οι άλλοι οι εταίροι που Είναι Εκεί τους καλούνε σαν σφαχτάρια. Αυτή τη στιγμή παίζουν με τον Τζίπρα. Λοιπόν, όταν ολοκληρώσουν με τον Τζίπρα θα παίξουν με τον Ρουμάνο. Θα παί... Αν και εκεί του έχουν στο χέρι, έτσι. Είπαμε 211 μισθό, ε, ευρώ μισθό. 251 με συγχωρεί. Θα πάρουν 10 ευρώ αύξηση το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, εκτός λοιπόν των εντόπιων α, αληχταράδων και αχειρανθρώπων και κοινωνικών σαπρόφητων που ασχολούνται με την πολιτική και μα κοροϊδεύουν. Έρχεται τώρα και μας κοροϊδεύει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Γιατί στο λέω αυτό αγαπητέ μου Διότι Ακούς τον κάθε καημένο Και τον κάθε καμένο Στον εγκέφαλο Και σου λέει, σου μιλάει για Δημοψηφίσματα και εκλογές Και τόνα και τάλλη. Και έχουμε εξηγήσει επανειλημμένως Τι θα σου πει ο Γιούνκερ και ο Σούλτς Μόλις κάνεις δημοψήφισμα ή εκλογές Έρχεται τώρα κυρία μου και κυρία μου Και το Διεθνές Νομισματικό ταμείο. Και σου λέει τι Η ευθύνη από εδώ και πέρα ανήκει στους Έλληνες Κοινό, κυρία μου και κύριέ μου Και βολεμένο μου Είμαι θα και κερατάδες Και δαρμένη Σου έχουν τη θηλιά στο λαιμό Μάλλον σου έχουν φτάσει το αγκούρι στο λαιμό Από το σημείο που ξέρεις Και σε καλούνε Να πάρεις και απόφαση Δημοκρατικά πάντα Μή μου στεναχωριέσαι Δημοκρατικά πάντα και συνεχίζεται το θέατρο. Έχουμε προσέξτε, επειδή ε, δεν ξέρω αν βλέπει πουθενά αντιπολίτευση πέρα από κάτι αληχτήματα τη πλάκα, δεν υπάρχει αντιπολίτευση, αλλά έχουμε αντιπολίτευση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αχα, ναι. Έχουμε τον κανονικό ΣΥΡΙΖΑ που κυβερνάει και τον αντιπολιτευόμενο ΣΥΡΙΖΑ που κυβερνάει. Δηλαδή, έχουμε έναν κυβερνήτη αντιπολιτευόμενο, το Λαφαζάνη, αυτή τη στιγμή, πλατφόρμα, ο οποίο μα ενημέρωσε ότι οι θεσμοί στη συμφωνία που είναι έτοιμοι και έχουν ε, αντιλιακά μέτρα, αντιλιακά όπως το λέω, όχι αντιλαϊκά, υπάρχει λόγος που σου λέω αντιλιακά και ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας δεν μπορούμε λέει να δεχτούμε νέο μνημόνιο. Αυτά λοιπόν δήλωσε ο κύριος Αριστερός Πλατφόρμας, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι υπουργό αυτής της κυβέρνησης. Δηλαδή πόσο άλλο ρε να, να σε δουλεύουν. Πόσο άλλο να σε δουλεύουνε! Πόσο! Πόσο! Διότι όπω σου έγραψε και χθε το άρθρο δεν ξέρω αν το διάβασες Το γαμό το Δία λοιπόν ε, αυτά τα οποία βλέπουμε με τη δική μας ματιά Ο Δία, δηλαδή έχει δίκιο ο για όλα αυτά Ο Δία πήγε ο Δία να πούμε πήδηξε, πήρε την, την, την αραπίνα και τη η μαύρη την ερωτιάρα στην Ευρώπη από τη Λιβύη Σοκολατένια η Ευρώπη μεγάλη Δεν σου λέω τίποτα Κορμή να τη φόρω τάραχη Η Ευρώπη Την πήρε λοιπόν Και δημιούργησε αυτό που Έκανε αυτό που έκανε Την πήγε στην Κρήτη, Της έκανε εκεί και το ξόγαμο να πούμε Το οποίο δεν είχαν πώ να το συμμαζέψουν Το μηνόταυρο Λοιπόν και έχει δίκιο κοντζιάς. Πώ θα γίνεται, δεν γίνεται. Αφού αυτά όλα συνέβησαν με το Δία, δεν μπορεί η Ελλάδα να γίνει να μην είναι στην Ευρώπη. Υποκοτσιά μεγάλε. Και λέω εγώ στον Κουτζιά, τώρα όπω σα έγραψα και εκεί στο άρθρο, αν ο, ο, ο Δία μεταμορφωνόταν σε γάιδαρο και πήγαινε στη Βαβαρία και έβρισκε μία από αυτέ τι βυζαρούδε εκεί, τη μια Χέλγκα να πούμε, και τη ξέσχιζε τον πάτο, λοιπόν θα γεννιόταν η Μέρκελ. Οπότε δεν θα είχαμε πρόβλημα. Θα γινό, Θα λεγόταν η Ελλάδα, ας πούμε, ε, Χελγία. Ξέρω εγώ. Μερκελία. Ε, από το Ευρώπη. Όχι, ε, ναι, Χέλγα. Μία, μία φρίτσενα εκεί πέρα. Ο Δία. Για όλα αυτά η Ο Δίας... Βέβαια, αν ο Δία ε, μεταμορφωνόταν σε Κοντζίλα... λοιπόν, και για κάποια Ελληνίδα, θα, θα γεννιόταν ο κοντζιά. Γι' αυτό έχουμε αυτή την ιστορία, κατάλαβε. Γι' αυτό το λένε κοντζιά. Είναι διασταύρωση του Δία. Ε, με τη μαμά του Μεγάλε, είμαστε είμαστε, είμαστε γέλια. απαξάπαντες είμαστε γέλια απαξάπαντες που δεν αντιμετωπίζουμε πρώτα εδώ πρώτα εδώ μέσα τους εντόπιους γερμανόδουλους, ευρώδουλου γερμανοτσολιάδες και να τους πάρουμε σβάρνα μαζί με την Ευρώπη τους και να τους δείξουμε πόσα πίδια παίρνω λίγη λίγοι λίγοι λίγοι λίγοι τι να κάνουμε τι να κάνουμε με τις ορδές των βολεμένων Πώς αλλιώς να ξεκολλήσει ο κεφαλός τους Δεν ξεκολλάει με τίποτα Κυρία μου και κυρία μου Η ώρα Πλησιάζει που πρέπει οι αριστεροί Να αποφασίσουν όχι αν θα γίνουν μνημονιακοί Είναι ήδη μνημονιακοί Μιλάμε για αυτούς τους αριστερούς έτσι Αν θα το δηλώσουν ότι είναι μνημονιακοί Διότι ε, Μεγάλε Σε αναμένα κάρβουνα είναι Λέει η κυβέρνηση Για το ποιοι θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο Θα σου πω τώρα παρακαλώ Καλώς το με Παρακαλώ Γιατί ναι. Η έχουσα ευρία οπή <laughs> <laughs> <laughs> Λοιπόν λέει ο φίλος μου δεν φταίει ο Δία, η Ευρώπη φταίει διότι το δηλώνει το όνομά τη η έχουσα ευρεία οπή. Ναι, ε, φίλε μου, αλλά ο Δία τώρα είδε την ευρεία οπή και καταλαβαίνει. Ο Δία ήταν μουντάρι τώρα, μην το κουβεντιάζουμε. Hey, δηλαδή απλά ήταν ωραίε συγκόμενε εδώ γύρω γι' αυτό δεν έκοψε προ τα πάνω να πούμε. Τσάβαρε και εσύ να πούμε τώρα στη, στη Βαυαρία και, και πάρε μια χέλγκα, ξέρω εγώ. Από αυτέ που έχουν να πούμε τέσσερι τόνου βυζί, το ένα βυζί και κουβαλάνε τι μπύρε απάνω. Φανταστείτε ούτε δεν τις έκανε κέφι. Ήταν εκλεκτικό ο Δίας Τι να απεδείξει από αυτά τα μοσχάρια. Δηλαδή, πού να δηλαδή ήταν για φτύσιμο. Το ότι ήταν για φτύσιμο. Δεν μπορεί ούτε ο Δίας θα βρει και μία. Γιατί ο Δίας έψαχνε παντού. Λοιπόν και το ό,τι καλό είναι το τριγούσε. Ήταν τριγητή ο Δίας. Δεν ήταν κανένα παιδάκι, ξέρει. Οπότε λοιπόν. Παρακαλώ. Όχι θα το πω Ο Δίας δεν πίδαγε ούνους Πίδαγε Βάλε και να μην μπροστά Λοιπόν Δεν βρήκε λοιπόν πήγε, Σίγουρα πήγε γιατί ο άνθρωπος ήταν τριγητή. Λοιπόν Έπαιρνε ό,τι καλό, ό,τι μπουμπούκι Υπήρχε το τριγούσε Λοιπόν Πήγε θα πήγε εκεί στη Βαβαρία και τις είδα αυτές εκεί στα τέσσερα να σέρνονται να πούμε Τι να Δηλαδή πάρε φαντάσου να δεις τη Μέρκελ τώρα μπροστά σου Και να σε βία. Όμορφο, Όμορφος, αψλός, ξανθός με καλανό αμάτια Τι να πέρα <laughs> <laughs> <laughs> Γι' αυτό Απαγόρευσε και στους θεούς Να φεύγουν εκεί πριν να πηγαίνουν προς τα πάνω Μη και πάθουν τίποτα Χαλάσει η αισθητική τους Με λένε αυτή είναι η κατάσταση ε, Με χιούμορ ή όχι. Είναι. δεν είναι δύσκολη. Είναι τραγική. Οπότε αυτοί όλοι τώρα οι αληχταράδε που το παίζουν αριστερή, ξέρω εγώ, που λένε. δεν είναι. Το, το ότι είναι μνημονιακή είναι μνημονιακή. Είναι αυτοί που τα σκίζουν το μνημόνιο ότι βρεδιάτουν εκλογών, αλλά το συνεχίζουν. Είναι αυτοί που σε καλούσαν να μην, να μην σε έμφυα και τώρα στο φορέσαν τον έμφυα κανονικά. Είναι αυτοί που, που, που κλπ. Και λοιπά και λοιπά. Οπότε λοιπόν μου έρχεται στο μυαλό αυτή η ιστορία, αν θα ψηφίσουν ή αν δεν ψηφίσουν, μου έρχονται στο μυαλό τα παλιά παιχνίδια. Των Σαμαροβενιζέλων που βγαίναν στην τηλεόραση Κάτι αντάρτες Απαπα κάτι αντάρτες Τι που ξέρω εγώ πολύ Αν Μισελ ε, Του Μιγιον Δεν θα ψηφίσουμε εμείς το, ε, αυτό που θα κατεβάσει Και μόλις μπαίνανε μέσα Ναι σε όλα Ναι σε όλα Το θυμόσαστε αυτό Ε αυτό μου θυμίζω <Συλίδε> Κυρία μου και κυριέ μου το αμαν oh, Σκιαχτείτε να σας κάνω λίγο μπού και να σας πω ορίστε. Καλό, καλό. Καλό, τηλεακροατή λοιπόν σημειώνει. Οι διαπραγματεύσει των τελευταίων 5 ετών είναι ω εξή. Οι Τρόικα, οι θεσμοί, η Ευρώπη κατεβάζουν. Σχέδια, νομοσχέδια και νόμου στην Ελλάδα Και οι βουλευτές κατεβάζουν τα βρακιά τους Από... Είναι... Είναι... είναι ε, πα, παραστατικό Λοιπόν, μεγάλε, σκιαχτείτε ε, Σας μιλάνε και για διπλό νόμισμα Αχά. για μία διετία λέει Θα σας βάλουν διπλό νόμισμα Και ξέρετε πως θα το λένε Θα το λένε γύρω Όχι πίτα γύρω, ρε, όχι πιτό γύρω Γύρω, θα πηγαίνεις εσύ να πούμε στο σουβλαντζή Και θα του λες, ένα γύρω, να πούμε, ένα μια μερίδα γύρω πόσο κάνει Πέντε γύρους θα σου λέει ο hey, hey, hey, hey, hey! Φυσικά κυρία μου και κυριέ μου από τη στιγμή που στην, στην Ελλάδα Λέμε ρε παιδί ό,τι έχει απομείνει Αυτή η, η, η δημόσια ζωή Στη δημόσια ζωή ακούγονται οι φωνές Των Κουρέλιδων, των Βενιζέλων Των ε, Σαμαράδων Όλων αυτών των Σαπρόφιτων Που άλωσαν το κορμί της πατρίδας Την ξέσκισαν 30 30-40 χρόνια Δεν μπορείς να περιμένεις τίποτε Θα καταργήσει λέει το, το... Θέλει ο, ο Βενιζέλο, Προσέξτε τώρα Θέλει κατάργηση του πόνους των 50 εδρών Στο πρώτο κόμμα Είναι αντισυνταγματικό Τώρα είναι αντισυνταγματικό μεγάλε Τώρα είναι αντισυνταγματικό Εάν του ρίξεις ροχάλα ε, μια ροχάλα ρε, παιδί μου Είναι αντισυνταγματικό Τώρα λοιπόν είναι αντισυνταγματικό που έχουν απομείνει στην πασοκολιστάρχια αυτοί που ε, ε, οι οποίοι να πούμε ε, γλεντάνε με τε, ξέρεις με τι να τώρα παραδέκα θα περάσει εδώ ο λίσταρχος να πάει για καφέ με το Σιουβ λοιπόν κατάλαβες τώρα λοιπόν που πρέπει να, να είναι στα πράγματα ο, ο Σαμαροβενιζελοκουρέλας είναι αντισυνταγματική. Αντιστεγματικό το μπόνους των 50 ευρώ, Ενώ όταν αυτό Λοιπόν με το σιδερένιο οργίαζαν Και παρέδιδαν μια χώρα Και ξέσχιζαν ένα λαό Αλοτριώνοντάς τον ήταν κανονικό Κυρία μου και κυριέ μου Βέβαια να σε ενημερώσω Για να ρηγήσει από συγκίνηση Το Πασόκ είναι έτοιμο να βγάλει και νέο αρχηγό Και είναι επικρατέστεροι ο Λοβέρδος Και η γεννηματά Η Ελλάδα, η Ελλάδα Η Πασοκίλα ποτέ δεν πεθαίνει η Βρωμιά μεγάλε δεν φεύγει διότι τον Αράπη κι αν το, πλένει, το πλένεις το σαπούνι σου χαλάς αχ <Τι> θα με κατηγορήσουν η Σιριζέοι για ρατσισμό είπα ο Αράπης <Τι> τον Αράπη κι αν το πλένεις το σαπούνι σου χαλάς <Τι> δεν φεύγει ρε η Βρωμιά το παρακράτος, δεν... το παρακράτος είναι δημιουργημένο για να... για να κυβερνάει αυτή τη χώρα δεν, δεν, δεν καθαρίζει με τίποτα Ούτε με τον άσπρο σύμφωνα Εδώ βγήκε ο ροζ σύμφωνας Ο Αλέξης και δεν μπόρεσε Αλέξη ναι, να καθαρίσει Κυρία μου και κυρία μου Οι οικονομικοί εισαγγελίστοι μας λένε Με τρελούς ρυθμούς Ανάπτυξης τρέχει η ρουφιανιά Στην Ελλάδα δεν σας κάνω πλάκα Δεν προλαβαίνουν να δέχονται Καταγγελίες από συγγενείς Από φίλου για φοροδιαφυγή Τηλεφωνούν να καταγγείλουν ακόμη και όταν βλέπουν ότι κάποιος αγόρασε καινούργιο αυτοκίνητο Αγόρασε ρε παιδί μου ο γείτονας καινούργιο αυτοκίνητο Παίρνει τηλέφωνο ο Ρουφιάνος Με σου πω παίρνει ο αδερφός του Πήρε αυτοκίνητο Πού τα βρήκε τα λεπτά Η αλήθεια είναι μεγάλη. Ότι αυτές τις εποχές Α Πρέπει εσύ να, ρατε, να αναρωτηθείς από το μισθό του δημοσίου Πάντα υπήρχε Το ερώτημα Τρία διαμερίσματα μετρητή από το μισθό του Δημοσίου. Πάντα. Αγορές στη Βουλγαρία οικοδομικών τετραγώνων από το μισθό του Δημοσίου. Εξοχικά δέκα στρεμμάτων στο κανάλι από το μισθό του Δημοσίου. Βίλες και μεζονέτες στο κανάλι από το μισθό του Δημοσίου. Λέμε ρε παιδί μου τώρα. Με καταλαβαίνει. Κυρία μου και κυριέ μου, εκτός από τον έμφυα που καλεί να πληρώσεις, νέο χαράτσι θα σου βάλουνε, καλούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοί που απομείναν τέλο πάντων, να πληρώσουν, προσέξτε, αναδρομικά, 650 ευρώ ως τέλος επιτιδεύματος για το 2013. Ακούς, ωραία, σφαγμένε, μικροεπαγγελματία, άρετε, μετά την ελίτ λοιπόν, τη βασάνισαν στην αίθουσα βασανιστερίων ο Τσίπρας, διμένος με δερμάτινα και με το βραπ, με το μαστίγιο έριχνε στην Ελίτ, είπε να πάρει και κάτι ψηλά Αναδρομικά λοιπόν 650 ευρώ ως τέλος από το 2.13, ορίστε Θα πάρει ναι Ναι, ναι, ναι Ναι, ναι, ναι η αλήθεια του, μου λέει ένα φίλο εδώ πέρα, είναι εξή: Αυτοί οι οποίοι έχουν κλείσει τι επιχειρήσει από τότε και έχουν πληρώσει τα πάντα. φόρους του κλεισίματο, τα πάντα. Θα, θα πληρώσουν και το φόρο που του καλεί τώρα ο Τσίπρας να τον πληρώσει. Ε, μεγάλε, δεν τα βάζει με, με αυτού. Ό,τι θέλουν θα πληρώσει. Έτσι λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, φέτο καλούνται να πληρώσουν δύο τέλη ύψου 1300 ευρώ για να διατηρήσουν την επιχείρησή τους εισφαγμένοι μικροεπαγγελματίες, εισφαγμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες. Αυτό είναι το σκεπτικό τους, το, το, το πνεύμονα μιας οικονομίας, το πνεύμονα μιας οικονομίας δεν λένε να τον αφήσουν ποτέ να λειτουργήσει για να βγάλουν κέρδος, όχι. Κυρία μου και κυρία μου. Ε, έχουμε ξαναπεί και έχουμε ξαναμολογήσει εδώ πέρα Ότι αυτά που ονομάζουν ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα Κάμνοντας νομοσχέδια, πεντάμινα και όλα αυτά Είναι εσχρές σκέψεις, εσχρών μυαλών για να αντιμετωπίζουν τους συνανθρώπους τους Δεν είναι ανθρώπινες σκέψεις, δεν είναι συνοχή κοινωνική Δεν είναι πολιτική, δεν είναι δημοκρατία έτσι λοιπόν κυρία μου και κυριέ μου ανάγκασαν 300.000 ανθρώπους να κάνουν αιτήσεις, αιτήσεις οι οποίες αντιστοιχούν σε 640.000 ανθρώπους για το νομοσχέδιο της ξεφτύλας, της ντροπή για την επωνομαζόμενη από αυτούς ανθρωπιστική κρίση. Λοιπόν, και ξέρετε κάτι οι περισσότερες αιτήσει έγιναν για το κουπόνι εισήτησης... Ενώ στη δεύτερη θέση είναι λεφτά για να πληρωθεί η, επα... η επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος. Καταλαβαίνεις τι κάνουνε μεγάλε... Τους δίνουνε... Τους ξεφτυλίζουνε για να πάρουν τα λεφτά, να πληρώσουνε το ρεύμα, το νερό... Κατάλαβες για να αισθάνονται άνθρωποι, να έχουν τουλάχιστον ένα κοινωνικό αγαθό... Να έχουν ρεύμα στο σπίτι, να έχουν νερό... Είναι σε τρίτη-τέταρτη μοίρα του φαί. Λοιπόν, αυτό τον λοιπόν, συνεχίζουν, αυτή την πολιτική συνεχίζουν οι αριστεροί, οι αριστερή του Τσίπρα και όλοι αυτοί οι αλιχταράδες οι οποίοι από φασίστες, ναζίστες, πασοκοξεφτήλες και οτιδήποτε άλλο σήμερα είναι ενδεδειμένοι το ροσμανδία του αριστερού Τσίπρα. Και επειδή είναι αρχή μας, να μην ξεχνάμε, να μην ξεχνάμε αυτούς, να μην ξεχνάμε τα καθημερινά θύματα. Προσέξτε, τα θύματα, και δεν μιλάμε για τα θύματα που τα οδηγούν στην ε, κατάθλιψη, την πείνα και όλα αυτά. Οι κουρέλιδες και καραμαλίδες και σαμαράδες. Είναι καθήκον μας να μνημονεύουμε τους ανθρώπους οι οποίοι... Δίνουν τέλος τη ζωή τους Για τους γνωστούς λόγους Έτσι λοιπόν έχουμε στην Ελεούσα ε, Στα Γιάννενα εδώ πέρα Έναν 65χρονο οικοδόμο Πατέρα τριών παιδιών Ο οποίος απαγχωνίστηκε Στην αυλή της εκκλησίας Στο κέντρο της συνοικίας Στην, στην Ελεούσα, στα, στα Γιάννενα εντάξει. Φυσικά θα επαναλάβουμε Το τραγικό Ότι άμα ρωτήσεις τον Μπουμπούκο και το Βορύδι Θα σου πούνε ότι ε, αυτοκτόνησε από έρωτα Εάν ρωτήσει ένας Σιριζέο Θα σου πει ε, Δεν θα σου πει ότι αυτοκτόνησε Έτσι αλλάξαμε τώρα Θα σου πει ότι ένιωσε την ανάγκη Να κάνει ένα ε, Meeting ε, Μια διάσκεψη Με τον δημιουργό του Και αναχώρησε εσπευσμένος Έτσι θα σου πει ένα Σιριζέος Κατάλαβες μεγάλε Αυτή είναι η δυστυχία μας η δυστυχία μας είναι αυτή. Λοιπόν, <Και> θα, θυμόσαστε, θα θυμόσαστε ότι είχε βγει το φόκους πριν τρία χρόνια όσο είχε βγει με το μεσαίο δάχτυλο υψωμένο Της Αφροδίτης και τότε οι Έλληνε, οι Έλληνε, ναι, οι Έλληνε, απά, απά, απά, λοιπόν, κάναν μέχρι και μήνυση στο φόκους. Χθες λοιπόν γράφει η Bild Η κολοφιλάδα της Μέρκελ Στη Γερμανία Αυτή η κολοφυλάδα Λοιπόν η Μέρκελ θα σώσει Τους φτωχομπινέδες Έλληνες Επιλέξει έτσι Λε θα κινήσω πάνω ο πολέμαρχος Θα βάλει και τον κοτζιά μπροστά μεγάλε Και α, πα, πα, πα, πα, πα, πα, Θα γένει Το έλα να δεις οι εξευθυλισμοί οι οποίοι θα συνεχίζουν. Οι λιδωρίες των αθειρμάτων της ναζιστικής Ευρώπης συνεχίζουν. Ορίστε παρακαλώ. Επικραμένος ο τηλεακροατής με σπασμένη φωνή Ένας από τους πολλούς που παίρνουν τηλέφωνο Μου λέει ξεφτή με <Τι> Αγαπητέ μου Εδώ και πολύ καιρό Σου μετέφερα τα λόγια ενός σοφού ανθρώπου Η πείνα έρχεται και παρέρχεται Η αξιοπρέπεια όταν φύγει δεν γυρνάει πίσω Και στην Ελλάδα η αξιοπρέπεια έχει φύγει εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν είναι τωρινή η ιστορία Η αξιοπρέπεια Το ότι έφυγε Αξιοπρέπεια από την Ελλάδα από το, την κοινωνική αυτή Πώς να την πούμε Δεν είναι τωρινό το φαινόμενο Βέβαια ο, ο Τσίπρας Ως νέος Χριστός πάνω στο γαϊδουράκι ε, Λοιπόν Τον υποδέχονταν με τα Ωσανά Και τους είπε θα σας φέρω και την αξιοπρέπεια Και φυσικά να πούμε ε, για να μην χάσουν τα κεκτημένα τους Και για να αποκτήσουν και τα παλαιότερα Επίδομα πλησίματος χεριών Καταλαβαίνεις Επίδομα άοσμης κλανιάς Υπήρχε και τέτοιο επίδομα Λοιπόν ε, Πήγαν και Κάναν αυτό που κάναν Θα μου πεις τι άλλο να κάναν έλα, έλα ντε Τι άλλο να κάναν Τι άλλο να κάναν Ενωμερωτικά να σου πούμε μεγάλε ότι αυτοί λοιπόν κάνουν τη δουλειά τους Η σύμμαχοί σου, οι συνεταίροι σου Πώς αλλιώς να τους πω Ευρώ δουλέμου, γερμανό δουλέμου Είναι ε, Σύμμαχοί σου Μόνο από τους τόκους Από το πρώτο μνημόνιο Η Αυστρία Κονόμησε από τους Έλληνες Εκατό εκατομμύρια ευρώ Το ακούς Εσύ μπορεί να έχεις παιδιά που να λυποθυμάνε από την πείνα Εσύ μπορεί να έχεις παιδιά Τα οποία δεν έχουν θέρμανση στο σκολιό το, το χειμώνα μπορεί να έχεις του ασθενείς να τους πεταμένους στο, στον κάδο του νοσοκομείου μπορεί να έχεις τι έχεις αλλά η αυστριακοί και οι άλλοι κονομά μεγάλε από τη δυστυχία σου ορίστε Κοιλά, κοιλά, κοιλά, ρε παιδί μου Κοιλά, ρε Ένας αντιδραστήρας τηλεακροατής εδώ Μιλάμε για αντιδραστήρα να έχουμε Σαν τη Φουκοσίμα θα σκάσεις εσύ Λοιπόν, ε, μου λέει γιατί τι λέει, τι να μην πουνομήσουμε εμείς λέτε Σας δόκαμε δισεκατομμύρια ε, Μας δώκατε, μας δώκατε Οπότε <laughs> <laughs> <laughs> φωνάζουν οι Αυστραϊκοί, δώκαμε, δώκαμε Λίμω μεγάλε, 100, ε, για την ακρίβεια, 101,73 ντάγκα. Τα ρίξανε στον πιζαχτά, πάνε για καφέ, πάνε για φρεντοτσίνο, παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, παραμύθι, ναι, παραμύθι. παραμύθι. Ουδέποτε πήρε λεφτά Ουδέποτε πήρε λεφτά Και τα λεφτά τα οποία ήρθαν Και τώρα έρχονται λεφτά Δεν ξέρω αν βλέπεις ε, Με το ΕΣΠΑ Αυτ, Αυτή η βρωμιά του ΕΣΠΑ μεγάλε Συνεχίζεται συνεχίζετε και η αριστεράων κυβέρνησης Την έχει όπλο Αυτή τη στιγμή Το ΕΣΠΑ Κυρία μου και κυριέ μου Στην Ευρώπη των λαών του Τσίπρα διότι ο Τσίπρας είναι για την Ευρώπη των λαών Παρακαλώ ναι, ναι. <Τι Για να μοιράσουμε Για τα λεφτά γιατί άλλο θα κάνουν Έλα Έλα Έτσι σωστά Έλα πάρε Αυτές φίλε μου δεν είναι οι μερίδες Είναι μερίδες Αυτά που κάνουν εδώ περιφερειάρχες Αντιπεριφερειάρχες yeah. Συγκεντρώνονται πως να μοιράσουν τα λεφτά μεγάλη Δεν έχουν τίποτα άλλο στο μυαλό τους yeah. Τα λεφτά που θα έρθουν από το ΕΣΠΑ Από που θα έρθουν να μοιράσουν λεφτά Σε παρακαλώ να σε ενημερώσω για το εξής Αν θέλεις φυσικά να ενημερωθείς Στην Ευρώπη των λαών του Τσίπρα Έτσι δεν μα έλεγε ο Τσίπρας Οι εργάτε Δουλεύουν ωρο για ένα ευρώ την ώρα δεν το πιστεύεις συντάχθηκε έκθεση από, τους, από τον οργανισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων της ίδιας της ξεφτιλισμένης της ενομένης ΕΕ. Ευρώπης Η χώροι του νέου σκλαβοπάζαρου είναι η γεωργία δηλαδή η Γεωργία, τα εστιατόρια τα ξενοδοχεία οι βιοτεχνίες οι οικοδομές και τα λιμάνι και τα τους μαντρώνουν 12 ώρο και 1 ευρώ την ώρα είναι πάρα πολύ. Κατάλαβες μεγάλε, και... αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ξεφτιλισμένης Ευρώπης που τα δημιούργησε αυτά έρχεται και στο λέει ξεκάθαρα, παρακαλώ. Oh, we'll ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν έχει δικαίωμα η Ελλάδα λόγω μνημονίου okay. Μεγάλη, Έχει δίκιο τηλεακροάτης Οι μισθοί της Κίνα θα φαντάζουν Υπερπολιτελεία σε λίγο okay. Αυτά συμβαίνουν διότι ακού μου είχε πει σοβαρός άνθρωπος Σοβαρός άνθρωπος που αναγκάστηκαν ε, Τα παιδιά του να Να πάνε μετανάστες Επιστήμονες και οι δύο Στην ειδικότητά τους και οι δύο Και πήγαινε να τους επισκεφτεί σε προηγμένες χώρες Όπου πήγαν. Okay. λοιπόν. Και γυρνώντας λοιπόν τον ρώτησα τι γίνεται Η απάντηση ήταν ότι ο μετανάστης είναι σκλάβος Ο μετανάστης είναι σκλάβος Μπορεί να ακούτε μεγάλες και ωραίες κουβέντες Αλλά αυτοί εκεί καταλήγουν Πριν δυο-τρία χρόνια σας είχα πει και την προσωπική εμπειρία ενό φίλου Ο οποίος πήγε στη Γερμανία οικογενειακό Ξεκίνησαν από το να μην του σπίτι ε, ε, τη έδιναν της γυναίκας πήγε να δουλέψει σε ένα τυπογραφείο Για το 8 ωρό ξεκίνησαν με 10 ευρώ νομίζω Κάτι τέτοιο <Ρίως> Αυτά είναι μεγάλα Δεν θα σε αφήσουν σε ησυχία <Ρίως> Και από τη στιγμή που πηγαίνει συνέχεια φρέσκο κρέας Στις αγορές αυτές Λοιπόν θα σε βάλουν κάτω και θα σε λιώσουν για την παραγωγή <Ρίως> <Ρίως> Διότι αν αυτή τη στιγμή Θελήσουν να ανταγωνιστούν, λέμε τώρα σε ένα επίπεδο την Κίνα, ο μισθό σου πρέπει να φτάσει παρακάτω. Με καταλαβαίνει, ε! Ωραία, με καταλαβαίνει, λέμε και τρελαίνεσαι κιόλα. Αλλά ναι. Αυτά λοιπόν μεγάλε συμβαίνουν ε. σήμερα, λοιπόν, που ζούμε στην πολιτισμένη χώρα ε, της Ευρώπης Διότι δεν κάνουμε χωρί Ευρώπη. Λοιπόν, που λέγεται Ελλάδα. Αυτά συμβαίνουν Ορίστε παρακαλώ Do you know. Τα μισθά σου θα τα πάρεις Μεγάλε είπαμε <laughs> Έλα, Έλα. <Yeah. laughs> Θέλει τα μισθά του Δεν συγκαταλαβαίνω Θέλω τα 1500 εγώ Και τα 1300 εγνέκα Περίμενε σου λέω Απλά σου έχω κάνει την ερώτηση εδώ και πάρα πολύ καιρό Όταν θα σταπάνε Τα μισθά εκεί που θα σταπάνε ε, θέλω να βγάλει την αδεβή έξω να του κάνει τάτσι τάτσι. Θέλω να δω αυτή την εικόνα. Κυρία μου και κυρία μου, έχουμε παραγγελιά σήμερα και τα σκυλιά δεμένα κουβέντα. Θα ακούσουμε στελάρα, και επιστρέφουμε να κλείσουμε. Κάθε βήμα μια παγίδα και ένα δάκρυ Να με θέλουν ξεχασμένο σε μια νάκρυ Κάθε μέρα την καρδιά μου να πληγώνουν Και τα λάθη σε μένα να φορτώνουν και τα λάθη του σε μένα να φορτώνουν. Ζηλεύω τα πουλιά γιατί έχουν φτερά κι άλλαζουνε πατρίδες κάθε τόσο. Ζηλεύω τα πουλιά, αχ, να μου σαν αυτά, να φύγω και ελεύθερος να νιώσω. Κάθε βήμα περιμένω και να πόνω, και αμαρτίε αλλώνε. Έχω πληρώνω. Κάθε μέρα ξεπουλάνε τη ζωή μου κι ολόκληρο. Κι φύγουν τη φιλιά μες την ψυχή μου Κι όλος φύγουν τη φιλιά με την ψυχή μου Ζηλεύω τα πουλιά γιατί έχουνε φτερά είναι πατρίδε κάθετο. Ζηλεύω τα πουλιά, αχ. Να μουν κι αυτά. Να φύγω και δεύτερο να νιώσω. Αυτά με Κυρίε μου και κύριοι Δεν έχουμε άλλο τι να προσθέσουμε Αφού σας ευχαριστήσουμε για την τιμή Και για την υπομονή Και για τις παρατηρήσεις Να ευχηθούμε να είσαστε Απαξάπαντες πάρα πάρα πολύ καλά Γεια σας και χαρά σας She said be true to yourself and you can't go wrong But there's just one thing that you must understand You can fool with your brother, But don't mess with a missionary man Don't mess with a man Don't mess with a man Don't mess with luata 101,5 fm st